2021 η Νέα Ελλάδα δεν θα είναι όραμα <Ρε> θα είναι πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει τη Νέα Ελλάδα του 2021 <Ρε> Ξεκινάμε να χτίζουμε την Ελλάδα του 2021. Καλό! Καλό! Ελευθερία ή θάνατο! Ελευθερία ή καύλα! 1821-2021 200 χρόνια Ζήτω το έθνο. Και τα 199 προηγούμενα συνέβαινε αυτό που μας λέει εδώ το σποτάκι για τα 200 χρόνια γιατί φέτος είμαστε ακριβώς πάνω στα 200 χρόνια έτσι καλωσορίζουμε το 2021 η πρώτη live εκπομπή της ελληνοφρενίας από τα παραπολιτικά 90,1 για το 2000 Η 21 μια χρονιά που παίρνει τη σκητάλη από την προηγούμενη και θα την δώσει στην επόμενη να γιορτάσουμε και τα 400 χρόνια ελεύθερου βίου. Να είμαστε πάλι όλοι εδώ σε 200 χρόνια από τώρα για να πανηγυρίσουμε, για να θα είναι σίγουρα, για μας ελπίζουμε, να πανηγυρίσουμε να γιορτάσουμε όπως πρέπει τον ελεύθερο σε εισαγωγικά βίο χωρίς εισαγωγικά. Το 2021 που έχει μπει ήδη εδώ και 11 μέρες μας βρήκε όπως και το προηγούμενο έτος να, για παράδειγμα η ανοησία των Μητροπολιτών ένα τυχαίο δείγμα συνέχεια της ελληνικής πραγματικότητας όχι ακριβώς του ελληνικού κράτους είναι η ανοησία Μητροπολιτών Εδώ θα ακούσουμε δύο τέτοιους, έναν Έλληναν και έναν Κύπριο ο Μητροπολίτη Κιθήρων και ο Μόρφου ο γνωστός από την Κύπρο Μία είδησης από την γειτονική Ιταλία, από ορθοδόξους χριστιανούς που επικοινωνούν μαζί μου. Είπαν το εξής οι άνθρωποι αυτοί με ανησυχία μεγάλη ότι το νέο αυτό, τα νέα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν από σήμερα και έγινε η χρήση, άρχισε από τους άρχοντες η χρήση, αυτά γίνονται και παρασκευάζονται με το προϊόν των εκτρώσεων. Μέσα στο σώμα μας Θα περάσει αυτό το υλικό που προέρχεται από σκοτωμένα έμβρια. Για το εμβόλιο σας λέω, ο μόρφου δεν θα βάλει εμβόλιο. Εσείς τι θα κάνετε ο Θεός να σας φωτήσει. Τα εμβόλια θα αποδειχτούν. πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο όπως έχουμε μεταλλαγμένα προϊόντα θα έχουμε σιγά σιγά και μεταλλαγμένους ανθρώπους ως κάτι ντομάτες που τρώμε χειμώνα καλοκαίρι άνοστες και άγευστες έτσι θα γίνει ο κόσμος άνοστο και άγευστος Θα γίνεται ντομάτα όσοι κάνετε το εμβόλιο. Αυτό ήταν ο Κύπρου, το είπε κιόλα ο Νεόφυτο, από την προφορά τον καταλαβαίνουμε, που λέει ότι θα είμαστε σαν ντομάτες όσοι κάνουμε το εμβόλιο. Ο πρώτο ήταν ο Μητροπολίτη Κυθύρων, που έκανε την αποκάλυψη, το έχει διαβάσει στην Ιταλία, φαντάζομαι κάπου στο Facebook. Και του είπε, έγκυρο δηλαδή, και μα είπε, του είπε το Facebook, μα είπε και σε εμά ότι είναι από εκτρώσει. Είναι όλα αυτά που το υλικό που υπάρχει μέσα. Και έτσι λοιπόν δύο Μητροπολίτες αποδεικνύουν τη συνέχεια της ε, εκκλησιαστικής πραγματικότητας και του τρόπου σκέψης. Ο οποίο είναι πολύ αισιόδοξο, πολύ μπροστά, πολύ φωτεινό, καθόλου σκοτεινό για τον τρόπο σκέψη, λέμε πάντα. Στον ένα αντίποδα είναι αυτό, στον άλλον είναι η κυβερνητική συνέπεια που και τα 200 χρόνια που κλείνουμε φέτο υπήρχε. Όλε οι κυβερνήσει, οι πρωθυπουργοί που διοίκησαν αυτόν τον τόπο χαρακτηρίζονται από συνέπεια και από αποτελεσματικότητα, από υπευθυνότητα, από σοβαρότητα κυρίω. Αλλά η συνέπεια είναι το νούμερο ένα χαρακτηριστικό. Θα ακούσουμε τώρα εδώ ένα μικρό παράδειγμα. Είτε μα λοιπόν έχουμε... για το δικό σα σχηματισμό. Υπω... Υπω... Υπω... Όχι να πούμε. μικρότερο υπουργικό σχήμα. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτέ, Υπουργείο. Αναπληρωτή Υπουργό Αμόντο για τη δημοσιονομική πολιτική Θεόδρο Συλακάκη. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτέ, Υπουργεί. Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων, νίκο παθανάσει. Δεν έχουν κανένα λόγο υπαίξα. Σαν Υπουργείο. Σε κανένα υπουργό. Αναπληρωτήσει υπουργό αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα, μυλτιά τη βαβδοκό τη. Δεν έχουν λόγω ύπαρξη. Υπουργείο αναπληρωτέ. Αναπληρωτή Υπουργό Αρμόδιο για τι Υπηρεσίε Υγεία Βασίλη Κοντοζαμάνη. Ξέρετε, πολύ παράξενο το σχήμα του Υπουργού Αναπληρωτή, διότι ο Υπουργό Αναπληρωτή αναφέρεται απευθεία στον Πρωθυπουργό, αλλά αν δεν αναφέρεται στο πολιτικό του προϊστάμενο. Αναπληρωτή Υπουργό Αρμόδιο για θέματα αυτοδιοίκηση. Στέλιο Πέτσα. Αυτό που είναι νομίζω πολύ ενοχλητικό, λειτουργικά και αισθητικά, είναι αυτή η εικόνα των τεράστιων υπουργικών σχημάτων, όπου ο καθένα παίρνει μια καρέκλα μόνο και μόνο για να κρατηθούν κάποιε κομματικέ ισορροπίε. Sen gitendiye canım karardı Ya sure mitotaki ya sure na mi pe thais poter e filara ipoter e poter Aşkım maharde ü mitne vardun Sen gitendiye canım Πολλοί έχουν πει ότι δεν θα το κάνουν αυτό και το κάνουν. Εγώ ζητώ από τους Έλληνες πολίτε σε αυτό να με εμπιστευθούν. Ότι θες όλα δεξιά να σου Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας εξηγούσε με πολύ αναλυτικό τρόπο και με επιχειρήματα ότι δεν θα βάζει αναπληρωτές υπουργού. Και προχτές έκανε έναν ανασχηματισμό, έβαλε 10, κάπου εκεί. Και το εξηγεί με επιχειρήματα, το τεκμηριώνει ότι δεν είναι καλό να υπάρχουν αναπληρωτές. Έλεγε αυτό, το ξύπε και έκανε το ακριβώς. Αντίθετο, ένα μικρό δείγμα του πώ συνεχίζεται και αυτή τη χρονιά το πολύ καλό, η πολύ καλή παρουσία. Της προηγούμενης πολιτική πάντα, της προηγούμενης και φυσική, της προηγούμενης χρονιάς όποτε αρχίζει νέα χρονιά, όταν τελειώνει κάποια, αρχίζει κάτι καινούριο, Όλοι πέφτουμε στις προβλέψεις και ακούμε τους ειδικούς Εδώ θα ακούσουμε τώρα πολύ τεκμηριωμένες επίσης προβλέψεις για το τι ακριβώς θα συμβεί στην Ελλάδα, στον πλανήτη Από τον αστρολόγο, γιατί αυτοί μπορούν να δώσουν το τέμπο, Κώστα Λεφάκη Εγώ με μπορώ να σας πω μια πρόβλεψη με την أερομ... για το 21 Αυτό, γενικότερα. καλή, Λοιπόν, ναι. πρέπει οι φίλοι να συνηθίσουν μέχρι τις 15 Μαρτίου. Μέχρι τις 15 Μαρτίου, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος παγκοσμίως θα είναι σκληρή και δύσκολη <σκορυμίου> μήνυμα. Το πήραμε ήδη χαμπάρι από πριν <σκορυμίου> μια ώρα 11. είναι το 21, η χρονιά που θα χαθούν χρήματα, θα έχουμε ένα σεισμό. Συσμό. Μοιάζει πολύ με το 99 Οκτώβριο, Σεπτεμβρίου. Όχι, σε δεν λέω να Με συγχωρεί. <laughs> πρέπει να πούμε την αλήθεια. Είναι η χρονιά των ανέμων και τη βροχή. Θα έχουμε αισθητέ αλλαγέ στον καιρό. Θα έχουμε συχνού ανέμου και ανεμοστροβίβλου. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Παγκοσμίω μιλάω. Ναι. Και θα έχουμε μεγαλύτερη βροχόπτωση. Έω και μορφέ κατοικίε. Άρα θα πάει καλά η υγειοργία. Συμπέρασμα στο τέλο είναι όλα τα λεφτά από τη συνάδελφο βεβαίω. Γιατί ο δημοσιογράφος γι' αυτό υπάρχει για να κωδικοποιεί αυτά που λέει ο καλεσμένο. Εδώ λοιπόν ο ειδικό, ο κορυφαίο του είδου, μα είπε ότι θα έχουμε σεισμό στον πλανήτη κάποια στιγμή μέσα στι επόμενε 350 τόσε μέρε. Πόσε έχουν απομείνει και θα έχουμε και ανέμου. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί κανεί να το προβλέψει. Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε ότι σε όλε τι χρονιέ δεν υπάρχει αέρα. Φέτο θα έχουμε ανέμου και βροχέ. Το είπε που θα είναι καταιγίδες. Το είπε και αυτό ο Λεφάκης Και θα χαθούν λεφτά Όλα αυτά λοιπόν είναι οι προβλέψεις Του ειδικού για το 2021 Ευτυχώς που τα ακούσαμε Για να πάρουμε τα μέτρα μας Μια ομπρέλα, κάτι Ένα πορτοφόλι καλύτερο να κουμπώνει να μην βγαίνουν τα λεφτά με τίποτα Ένα στρώμα καλύτερο για να τα το Όσοι έχετε περισσότερα Σήμερα ανοίξαν και τα σχολεία, μάλλον ξανανοίξαν τα σχολεία. Η Κεραμαίο λοιπόν ήταν κάπου σε ένα σχολείο, στη μεταμόρφωση νομίζω. Πήγε και έκανε χαρούμενη δηλώσει που ξανά άνοιξε τα σχολεία. Πρώτη μέρα σήμερα επαναλειτουργία των υφιαγωγείων, των δημοτικών. Η χαρά των παιδιών είναι πολύ μεγάλη. Μπράβο, Είμαστε, με τον Οδυσσέρα! Κοιτάξτε, πα εσύ. Δευτέρα. Δευτέρα, ε! Χαίρεσαι που θα τώρα στο σχολείο, ξανά. Όχι. Και η δική μα επίση. Ακολουθώντας πάντοτε τις εισηγήσεις των ειδικών με μέτρα προστασία και πρόληψης, με πρόσθετα μέτρα προστασία και πρόληψης, ξεκινούν εκ νέου τα σχολεία μας. Ξεκινούν εκ νέου τα σχολεία μας λοιπόν με μέτρα, έξτρα μέτρα. Θα ακούσουμε τώρα ποια είναι αυτά τα έξτρα μέτρα όπως ακριβώς εντοπίστηκαν σε ένα σχολείο στην Χαλάστρα. η Αναστασία Αργυριάδου είναι στη Χαλάστρα, εκεί όπου ζήτησαν από τους γονείς, τα παιδιά το λέγαμε νωρίτερα, να πάνε με το κουβερτάκι τους, ακριβώς γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές. Και έρχονται οι πρώτοι μαθητές με το κουβερτάκι τώρα. Φέρατε λοιπόν το κουβερτάκι μαζί Μ. για τον εγγονό. Να το. Ήρκαρι... Γιωργάκη κουβέρτα να πάρεις Το ζακέτα να πάρεις άλλαξε όπως ακούσατε Γίνεται κουβέρτα να πάρεις Γιωργάκη, Γιαννάκη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά θα πηγαίνουν με την κουβέρτα Είναι ε, σχολικό είδος πλέον θα πωλείτε στα βιβλιοπολία όταν ανοίξουν Η με click away θα έχει τις γομολάστιες, τα μολύβια, τους διαβήτες, εκεί τους χάρα και του κανόνες που λέγαμε θα έχει και κουβέρτες, ποικιλία κουβερτών γιατί τώρα δεν θα είναι μια απλή κουβέρτα θα φτιάξουν κουβέρτα με, το, με τα χρώματα που θέλει το παιδάκι με τα γράμματα που θέλει το πεδάκι θα φτιάχνουν όπω είναι οι μάσκες δεν είναι μόνο για να προστατεύεις είναι και το design που είναι πάνω από τις ε, ουσιαστικές Ανάγκε, μάλλον δεν υπάρχουν για το design, δεν υπάρχει καμία απολύτως ουσιαστική ανάγκη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία γιατί λέει: θα είναι ανοιχτά τα παράθυρα σε ένα σχολείο. Μέχρι στιγμή, μάλλον θα εξαπλωθεί και επειδή θα είναι ανοιχτά τα παράθυρα, θα είναι όλα τα παιδάκια εκεί, θα έχουν κουβέρτα, θα κουκουλώνονται και θα παρακολουθούν το μάθημα. Έμπουν, τη μάσκα, θα φοράνε και κανένα μπουφάν, θα έχουν και την κουβέρτα από πάνω και θα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρωμένη όπω πρέπει. Και με το καλύτερο αποτέλεσμα που είναι η μόρφωση του παιδιού. Γιατί όλα αυτά γίνονται για, αυτά θα, για την μόρφωση. Θα ανοίγανε σήμερα ε, τα σχολεία. Όλα μας είχαν πει. Τελικά ανοίξανε μόνο νηπιαγωγία δημοτικά. Ένα, ένα άλλο που υπάρχει ω συνέχεια στο ελληνικό κράτο, πια στην ελληνική πραγματικότητα, είναι οι διαψεύσει των κυβερνητικών εκπροσώπων. Εδώ θα ακούσουμε τι μα έλεγε για τη σημερινή μέρα και για τα σχολεία ο Στέλιο Πέτσα. Τα σχολεία θα ανοίξουν 11 Ιανουαρίου, όλων των βαθμίδων Τα σχολεία μα λοιπόν θα ανοίξουν με ασφάλεια 11 Ιανουαρίου. Τα σχολεία μα όμω θα ανοίξουν 11 Ιανουαρίου. Όλε οι βαθμίδε, κύριε Πέτσα. Όλε οι βαθμίδε. Πριν 7 μέρε τα έλεγε αυτά. Ακριβώ. Είναι η χιλιοστή φορά που ο κυβερνητικό εκπρόσωπο γελιοποιείται. Δεν θα σταθούμε περισσότερο. Νομίζω δεν υπάρχει και λόγο. Αυτά με τον κύριο Πέτσα. Δεν είναι πια κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε καινούριο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν είναι θέμα προσώπου. Είναι θέμα θέση και είναι θέμα δράση τη κυβέρνηση. Γιατί εκεί καθρεφτίζεται η σοβαρότητα τη κυβερνητική πολιτική στα λόγια των κυβερνητικών εκπροσώπων. Πρέπει όλοι να. Ακούσουμε τώρα ποιο ακριβώ είναι το σχέδιο τη κυβέρνηση. Θα το ακούσουμε από τη φωνή του που σα έχει λείψει και από αυτή την ώρα. Του Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι υπουργό ανάπτυξη, μα λέει τα μέτρα, τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικά μέτρα, είναι πολύ πρωτότυπα μέτρα και πολύ αποτελεσματικά μέτρα ε, για την πανδημία. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Παιδιά, μη χαλαρώνουμε. Η, η επιδημία είναι εδώ. Βλέπετε, είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Χθε το ότι γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία. Στον ειωμένο Βασίλειο είναι πάρα πολύ τα πράγματα. Μην βλέπετε εδώ, ξύρω να φτυπήσω, που είμαστε πάλι σε μια πολύ καλή φάση και έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα καθημερινά από τους άλλους. Ξύρω να φτυπήσω. Αυτή η θυμή που μιλάμε στη Βόρεια Ευρώπη, η επιθυμία θερίζει. Mm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πάρα με πάρα πολύ προσαρτηγοί. Αν mm. πάμε ως χάρη, ξύλινα και πίσω. Έχουμε και εδώ μια νέα έξαση πανδημίας, όπως στη Βόρεια Ευρώπη. Και πρέπει να πάμε ξαφνικά σε σκληρότερα μέτρα. Δεν μεγαλώνει τη ζημία. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική. Ε, αυτή η εικόνα και αυτή η φράση συνοψίζεται Σε αυτή την εικόνα και σε αυτή τη φράση Η κυβερνητική πολιτική Ξύλο να χτυπήσουμε Μέχρι τώρα ήταν Θεός βοηθός Και Παναγιά μου σώσε μας Τώρα έχει αλλάξει λίγο Έχει γίνει πιο έτσι Interactive κάπως Να χτυπήσω ξύλο ακούγεται και ο ήχος Εκεί λοιπόν Αυτό κάντε όλοι αν νιώθετε ότι απειλείστε από τον κορονοϊό, αν δεν σας βολεύουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αν δεν σας φτάνουν τα μέτρα, αν φοβόσαστε, χτυπήστε ένα ξύλο όπω το έκανε και ο Άδωρος Γεωργιάδης στο παράθυρο, στο πάνελ που ήταν... Ε... Υπάρχουν όμως και τα εμβόλια, τα οποία είναι σωτήρια. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει αρχίσει από τον Οκτώβριο να μας μιλάει για τα εμβόλια. Ε, ήρθανε Δεκέμβρη, δεν ήρθαν όσα περιμέναμε. Ήρθαν με κάτι φορτηγά, κάποια έβλεπα εκεί, ξεφορτώναμε με στι γιορτέ. Ενώ περιμέναμε αεροπλάνα να του κάνουν και υποδοχή με αψίδες, με τα νερά, τίποτα από αυτά. Σε ένα φορτηγό ήρθαν, ένα κασόνι, το πήρανε. Το μοίρασαν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που έκανε τη διαπραγμάτευση την έκανε με τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρουν οι χώρε και καλά αναλογικά, να μην πάρουν τα εμβόλια που πρέπει. Και διέψευσαν τον Κικίλια. Όλα αυτά η Φόρντεν Λάιεν διέψευσε τον Κικίλια γιατί είχε πει ο Βασιλείο Κικίλια. Αν θυμόσαστε, Νοέμβρη ήταν πότε, ήταν ένα αναλυτικό σχέδιο ότι θα φεύγαν τα εμβόλια από τι φαρμακοβιομηχανίε, από τι αποθήκε του, θα πήγαιναν σε κεντρικέ αποθήκε των χωρών. Από εκεί με φορτηγά θα πήγαιναν στα εμβολιαστικά κέντρα. Έχει πει τέτοιο σχέδιο, έχει τι διαφάνειε. Και εκεί θα εμβολιάζονταν 2 εκατομμύρια το μήνα Έλληνε. Ε, κάπου στράβωσε λίγο, λίγο όχι πολύ το συγκεκριμένο σχέδιο και βγήκε ο Πρωθυπουργός προχθές να μιλήσει για τα εμβόλια που δεν θα γίνουν έτσι και χρησιμοποίησε την περίφημη λαϊκή έκφραση. Από την πρώτη στιγμή είχαμε συμφωνήσει ότι οι αρχές του σχεδιασμού μας είναι τρεις ασφάλεια στην ανάπτυξη των εμβολιαστικών δομών και διαδικασιών πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία προ προς τους εμβολιασμού. και τις ομάδες προτεραιότητα και στη συνέχεια ταχύτητα. Όπως άλλωστε λέει και ο σοφός ελληνικός λαός μας, Όποιο βιάζεται σκοντάφτει. Δεν έχει νόημα να επιταχύνουμε περαιτέρω όταν τα εμβόλια που έχουν αδειοτηθεί μέχρι σήμερα είναι μόλις δύο. Τώρα που είναι δύο τα εμβόλια, Δεν πρέπει να βιαστούμε, γιατί όποιο βιάζεται κοντάφτη. Όταν ο Κικύλια ανακοίνωνε που τα εμβόλια ήταν μηδέν, δεν είχε πάρει κανένα έγκριση. Τότε, παρόλα αυτά, είχαν πολύ αναλυτικό σχέδιο. Τι ακριβώ συνέβαινε, Είμαστε πάντα και παραμένουμε στον τομέα και στο θέμα σοβαρότητα των ελληνικών κυβερνήσεων. Τι μα έλεγε λοιπόν τότε ο Κικύλια. Πώ θα γίνουν οι προμήθειε των εμβολίων. Οι προμήθειε των εμβολίων θα είναι κεντρικέ. Υπάρξει κεντρική προμήθεια εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο τρόπο που θα φτάσουν τα εμβόλια σε εμά, Ποια είναι η αποθήκευση και η διανομή, δηλαδή. Υπάρχουν εργοστάσια παραγωγή εμβολίων σε όλο τον κόσμο, Αυτών των μεγάλων εταιριών που είδατε και άλλων. Με διάφορου τρόπου αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν στι κεντρικέ αποθήκε των κρατών μελών. Από τι κεντρικέ αποθήκε θα πάνε με ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα και εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα εκεί θα εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Πόσα είναι αυτά, θα είναι χίλια. 18 εμβολιαστικά κέντρα και αυτά τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια 117.440 συμπολίτες μας το μήνα Τέτοια ακρίβεια λοιπόν 2 εκατομμύρια 117.440 το μήνα θα εμβολίαζω και η κύλιας. Δεν ισχύει αυτό, τώρα παλεύουμε τις 8.000 Είμαστε τις 5 και σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός 8.000 γιατί δεν πρέπει να βιαστούμε Θα σκοντάψουμε άμα βιαστούμε Ε, θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που ανακοίνωσε όχι τα 2.117.440 τέτοια ακρίβεια και τέτοιο σχέδιο μεγαλοφιές είχε ο Βασίλης Κιχίλιας Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό με τους 8.000 Αναπτύσσονται στα νοσοκομεία μας 223 εμβολιαστικές γραμμές Η καθημερινή δυνατότητα εμβολιασμού θα αυξηθεί από τις 5.000 ημερησίω περίπου στις 8.000, Ενδεχομένω και λίγο παραπάνω Πρωθυπουργό ένα είναι Μισοτάκη. Καλά που ήταν αυτό ο άνθρωπο Περίπου στι 8.000. Καλά που ήταν αυτό ο άνθρωπο και Δύο εκατομμύρια. 117.440 συμπολίτες μας το μήνα. Περίπου στις 8.000. Το χειρίστηκε καλύτερα από όλος το όλο το πλανήτη. Δεν μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος. Γλιτώσαμε κι εμείς για το θάνατο. Α, αυτά πρέπει να λέγονται. Εμείς είμαστε εδώ για να ακούγονται αυτά. Ένας πολίτης, συμπολίτης μας που σώθηκε επειδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε όχι τα 2.117.440 εμβόλια. Αλλά τι 8.000 που το παλεύουμε γιατί δεν πρέπει να βιαστούμε. Εμεί θα υποθέσουμε ότι γίνεται κάθε μέρα, γίνονται κάθε μέρα 8.000 εμβολιασμοί. 8.000 επί 30 που είναι οι μέρε του μήνα, 240.000. Από αυτά είναι τα μισά. Γιατί είναι διπλές δόσει. Άρα έχουμε 120.000 εμβολιασμένου το μήνα. Σύμφωνα πάντα με αυτά που λέει ο Μητσοτάξη, όχι με αυτά που λέει ο Κικύλια, θα είχαμε τελειώσει τώρα. Θα ήμασταν ο πιο υγιή λαό. 120.000 λοιπόν το μήνα, επί 12 μήνε είναι 1.440.000. Ένα εκατομμύριο 440 Επειδή όμω περίπου θα εμβολιαστούν 8 εκατομμύρια Έλληνε, βγάζω έξω τα παιδιά, είναι όλο αυτό να το διαιρέσει. Είναι πέντε χρόνια. Σε 5 χρόνια θα έχουμε εμβολιαστεί με το σχέδιο τη κυβερνήσεω, το οποίο προχωράει κανονικά. Δεν πρέπει να βιαστούμε. Χαλαρά. Τι είναι και το εμβόλιο. Θα έρθει σιγά σιγά με την σειρά του, θα το κάνουμε όλοι και θα είμαστε υγιεί σε 5 χρόνια που θα έχει έρθει μια άλλη πανδημία και θα ψάχνουν τότε για το άλλο εμβόλιο. Αυτά τα πολύ ωραία. Συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο Είπαμε πριν για τα εμβόλια και για τους μητροπολίτες Ότι το διάβασε Είπα εγώ στο facebook Ο μητροπολίτης Κηθύρων που είπε ότι Υπάρχει αυτό που υπά, Η ουσία που υπάρχει μέσα στο εμβόλιο Είναι από εκτρώσεις Και μου στέλνει εδώ ο άγγελος να διορθώσω Το εμβόλιο λέει από έμβρια Το ανακοίνωσε το Βατικανό Δεν το βρήκε στο facebook Να διορθώσεις το ψέμα σου μου λέει, Και να ζητήσεις συγγνώμη Βεβαίω ζητάω συγγνώμη, δεν είναι Facebook, είναι Βατικανό. Για μένα είναι το ίδιο, δεν υπάρχει καμία απολύτως εμ, διαφορά. Την ίδια φερεγκοιότητα για επιστημονικά θέματα, για επιστημονικά, για λογικά θέματα, ας το πούμε έτσι, που δίνω στο Facebook, δίνω και στην, στο Βατικανό, σε κάθε θρησκεία, σε κάθε εκπρόσωπο, σε κάθε εκκλησία. Και ένα άλλο ωραίο μήνυμα, η κυρία Κλέρη εδώ, μιλούσαμε πριν για την κουβέρτα που θα φοράνε, θα έχουνε, Τα παιδάκια οι μαθητές μας στα σχολεία και λέει μάθημα τρικούβερτο. Από την Κλέρη, καλό, απλό και όπως πρέπει. Τι πρέπει τώρα να κάνουμε όλοι μας διότι οι μέρες και οι στιγμές είναι κρίσιμες. Σας είπα τώρα για να πανέλθουμε, μη μάλλον με προηγούμενη Ασφαλώ Ασφαλώς και η Ελλάδα μια καλύτερα όλου όλους και το ξέρετε. Σας είπα, εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να σταματήσετε την κρίνια. Έχουμε τα γενέθλια της Ελλάδας μας 200 χρόνια από την Πανάσταση του 21, ας βάλετε κι εσύ λίγο μυαλό. Για Όχι μας... άλλη η <ΣΣΣΣ> Πρέπει να σταματήσετε την κρίνια. <Το> πρέπει να σταματήσετε την κρίνια. Έχουμε τα γενέθλια της Ελλάδας μας 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Βάλετε και σύλλητο μυαλό. Πρέπει να βάλουν μυαλό, όχι μόνο οι Νομίζω και οι πολίτες, διότι δεν πρέπει να γκρινιάζουμε αυτή τη χρονιά. Έχουμε γενέθλια. Στα γενέθλια ποτέ δεν γκρινιάζεις. Έχετε πάει σε γενέθλια και να τσακώνονται. Όχι. άρα. Τέρμα όλα, ό,τι πει η κυβέρνηση, ο Άδωνης, ο Πρωθυπουργό και θα γιορτάσουμε, θα κάνουμε τη γιορτή. Δεν έχουμε δώσει ευχές ουσιαστικέ για τη νέα χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει για να μας πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι το 2021 να είναι μια καλύτερη χρονιά για όλους μας. Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνίδα. Με υγεία. Και προκοπεί. Ό,τι καλύτερο σε εσά και στις Τα σας. Παπαναθεμάσαι γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα. <σ Burke> Χρόνια πολλά. Ξήλω Astum baharde ümitle varlde sen ki den di e canlı harardı Kali khronia nakhume ke na proshekhete Tuna Χρόνια πολλά. Ελευθερία ή θάνατος; Να μην ξεχνάμε και σε ποια χρόνια βρισκόμαστε. Το λέει πολύ γλυκά αυτό το χρόνια πολλά και διαλέξαμε να το ακούσουμε από τον κυριάκο Μισοτάκη. Απευθύνεται από αυτή την εκπομπή με πολύ μεγάλη αγάπη προς όλους σας. Θα κάνουμε τον απολογισμό. του χρόνου όσοι υπάρχουμε 211 10 80 8 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει και αυτός με πολύ μεγάλη χαρά να ανταλλάξετε ευχές, να κάνετε εκτιμήσεις προβλέψεις, όχι τόσο ουσιαστικά σε λεφάκι ότι θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει αέρα και θα γίνει κάπου σεισμό στον πλανήτη κάτι πιο συγκεκριμένο παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα τον έχουμε εμείς. Θανάση Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στο facebook είμαστε στο youtube είμαστε. Τα ξέρετε θα τα κάνουμε κάποια στιγμή επανάληψη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις.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 Ποιά γένε μέρε μπήκε το νέο έτο. Δεν, δεν είμαστε τώρα, δηλαδή. Ένα σου πω: Όταν δεν έχει τσέπη, σου δεν υπάρχουν άγιε μέρε. Μπε <σχε> του να πάνε να πλακωθούν όλοι οι κορφά και να μα αδειάζουν τη γωνιά. Ωραίο, αισιόδοξο μήνυμα για το νέο έτο. Μα αρέσει. <σχε> δεν μπορώ όμω. <σχε> <σχε> Φυλάκια! Γεια. Yeah. Καλά, δεν το πιστεύω ότι βγήκαμε την μια έτσι. Πάρα το τηλέφωνο, ήσασταν. Σε περίμενα. Ναι, είμαι σίγουρος Τι είπε ο μάστορας εκεί τη ελληνική αστυνομία, ο, ο Χρυστοκουτήδη. Όπω επίση, ακούω συνέχεια για την αστυνομική βία και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίε, να έχουμε αφαίρεση ανθρώπινη ζωή από. Αστυνομική βία. Μην το λέτε έτσι, πληγώνεται. Είναι γιορτέ. Και αυτό ψυχούλα δεν έχει. Ε, τάι, να κάνω μια υποχώρηση 12 χρονιάρε μέρε. Όχι. Όχι, εντάξει, Καλά, αυτό που είπε είναι σωστό. Δηλαδή, λέει, δεν είχαμε, λέει, δεν χάσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Προφανώ, μάλλον έχει δει τα ψυχομετρικά τεστ που έλεγε. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά. Με νέου τρόπου, με νέα πρωτόκολλα ψυχιατρική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, τα οποία έχουν εισαχθεί στην ελκική αστυνομία Εργασία με τι άνοπλες δυνάμεις. Και σου λέει ότι με αυτός εδώ τους ανώμαλους όλους είμαστε τυχαίροι μάλλον που δεν έχουμε μυσικότερα, δεν έχει το δώθη κανείς. Ναι, καλέ πλάκι κάνεις. Άζει που είναι θέμα ερμηνείας, τη θεωρεί ο ανθρώπινη ζωή. Ποιον θεωρεί άνθρωπο. Ναι. Είναι θέμα ερμηνείας κι αυτό.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 Έτσι είναι. κάνει το να σε ρίξει, να σε κάνει, να σε ε, ε, ε, σ, ε, σταματήσει, να σε ρίξει κάτω, να σπατήσει το κεφάλι. Η αστυνομία να γίνεται πιο αποτελεσματική και λιγότερο βίαιη. Αλλά στο τέλος, άμα ζηκωθεί και δεν μείνεις στο τόπο, ερε πού θα σε ξανά εκεί απέναντί του. Αυτό δεν καταλαβαίνει δεξί, ευτυχώς δηλαδή. <ΣΣ> Καλησπέρα. Τι κανεί, αγάπη μου με σένα, σένα, σένα, σένα. Μα να έρθουν, πε μου, παίρνουν. Τι θε, τι θε. Λοιπόν, επειδή είπε τώρα ο σημείο να κάνουμε έτσι προβλέψει γιατί η προεπόμενη κουμπί θα είναι μετά την πρωτοχρονιά, είπα από κι εγώ την μαλλακία μου. Έλα, πώ έτσι. Δικαιούμαι κι εγώ. Έλα. Μπα, μπράβο. Να. Λοιπόν, εγώ προβλέπω για το 21. Προβλέπω η κουμενική χωρί λεβέντη. Η κουμενική χωρί Λευέντη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λε. Κάνε λίγο εικόνα, τι θα πάει ο. Ο Μαύρο που παρακάλαγε 4-5 χρόνια για Οικουμενική και θα κάνουν Οικουμενική τώρα που δεν είναι στη Βουλή. Άστε στο διάλογο μαζί. δεν έχω χειρότερο. Θα το σκάσουνε. Δεν, σκάσουν. δε δεν είναι Οικουμενική αυτό καταρχά. Δεν θα είναι. Άμπραγο. Χωρί Δεν είναι Οικουμενική χωρίς Λεβέντη. Τι να σου πω. Είναι σαν ψάρι χωρίς Δηλαδή, εσύ να όμω το τύπρα, να κυβερνάμε το πιστωτάκι. Ναι. Εγώ, έλα. Αυτό είναι. Έλα, Ναι, ναι, δεν λέω, okay. δεν okay. λέω. Clear, clear, clear. Λέω και κάποιος κακεντριαχής τώρα, όχι τώρα. Ναι. Καλές γιορτές, ρε. Έλα, γεια. Yeah, yeah. Συμπολίτες μου, το 2021 είναι στο χέρι μας να γίνει η Χρονιά των Ελλήνων. Ο Κρίκος. που θα ενώνει τις νίκες των προγόνων με τις επιτυχίες των απογόνων. Ε, ε, αν ε, έχετε να πείτε κι εσείς επιτυχίες των απογόνων, που τις βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάρτε στο 211-10-80-80 να κάνουμε έτσι ένα θεματικό ξεκίνημα με επιτυχίες των απογόνων. Όπως τις βλέπει, τις φαντάζεται, γιατί οι πρόγονοι κάτι έκαναν, επιτυχίες, ξεπιτυχίες, μπορούμε να το συζητήσουμε, ειδικά φέτος. Αλλά για εμάς εδώ, τους απογόνους που τους βλέπει έτσι και με πολύ αισιόδοξο τρόπο, περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις. Μέχρι εσείς να σκεφτείτε, γιατί είναι και πάρα πολλές οι επιτυχίες των απογόνων, ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Το σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μά. Ένα εμβόλιο Ανά οικογένεια είναι το σύνθημα Της κυβέρνησής μας για το 2021 Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός Και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης ο δεύτερος Σε σχετικό διάγγελμά του Τα εμβόλια δεν είναι για χόρταση Δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας συμπληρώνοντα. Δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί όλη η οικογένεια. Στόχος είναι να ζήσει ένας από κάθε οικογένεια για δείγμα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτός ο σχεδιασμός αφορούσε τους εμβολιασμού στην Κίνα, που από ο Βασίλη Κικίλιας ανέφερε ως εμβολιασμού στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια, οι συνεργάτες της Υπουργού Παιδείας έπεισαν τη νίκη Κεραμέως να μην πραγματοποιηθεί αγιασμός σήμερα, πρώτη μέρα ξανά, λειτουργία των δημοτικών σχολείων. Η υπουργό επέμενε ότι πρέπει να γίνει αγιασμός και όταν οι συνεργάτες της της είπαν ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, η ίδια φόρεσε ένα αυτοσχέδιο ράσο, πήρε ένα ματσάκι βασιλικό στο χέρι, έναν σταυρό, μια γαβάθα γυάλινη με νερό και πή Πήγε σε τρία δημοτικά σχολεία, πραγματοποιώντα αγιασμό και ψέλλοντα μόνη τη, χωρί την παρουσία ιερέα. Στη συνέχεια και μετά από έντονη συζήτηση, ο υπουργό πίστηκε να αποχωρήσει και να οδηγηθεί στο γραφείο τη, χωρίς όμω να βγάλει το ράσο. Ω τεράστια επιτυχία τη κυβέρνηση και του Υπουργείου Πολιτισμού, αναφέρουν οι Times τη Νέα Υόρκη την για πρώτη φορά συνύπαρξη στην ίδια σκηνή τη Άννα Βύση και τη Δέσποινα Βανδί. Το πολιτιστικό αυτό ήταν μια προσωπική επιτυχία τη Υπουργού Λίνα Μενδόνη, αναφέρει το δημοσίευμα τη του Εφημερίδα συμπληρώνοντα. Μετά το κάψιμο του Πούσι των Μικινών, την τσιμεντοποίηση και τα νερά τη Ακρόπολη και Την ανεργία χιλιάδων ανθρώπων του πολιτισμού, το σμίξιμο των δύο καριάτιδων του τραγουδιού αποτελεί θρίαμβο της Μενδόνη, αλλά και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τίποτε άλλο να μην γίνει στο χώρο του πολιτισμού, αυτό και μόνο φτάνει, γράφουν οι New York Times για τα επόμενα 50 χρόνια. Καιρός. Ένοχο σε βαθμό πλημελήματος Κρίθηκε ο σημερινός καιρό για την πρόκληση ψυχικών βλαβών σε υπουργούς και βουλευτές της κυβέρνησης που θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους στη θάλασσα. Θα περάσουμε τώρα σε προτάσεις οι οποίες μπορεί αν υλοποιηθούν να δώσουν μια απάντηση και μια λύση σε όλο αυτό το τεράστιο και πρωτοφανές θέμα της πανδημίας. Οι προτάσει έρχονται, μία πρόταση δηλαδή, είναι, περιμένει και πολλέ, από τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο Αλέξη Τσίπρα. Έκατσε με το επιτελείο του, φαντάζομαι, Σκεφτήκαν πώ ακριβώ πρέπει να αντιμετωπιστεί η πανδημία, το θέμα των εμβολίων για την ακρίβεια και κατέληξαν στο εξή. Κατέθεσα και καταθέτω την πρόταση η χώρα να αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει. τις πατέντες από τις φαρμακευτικές εταιρείε και να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να τις διαχειριστεί με τις εγχώριε δυνάμεις φαρμακοβιομηχανία, φαρμακοβιομηχανίας ώστε να παρασκευαστούν άμεσα, γρήγορα, μαζικά οι απαραίτητες δόσεις ώστε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάει δηλαδή εδώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, η Pfizer, η Moderna, όλες αυτές οι εταιρείε. Παγκοσμίου Βεληνικού, να δώσουν τι πατέντε από τι έρευνε που έχουν κάνει, να τα δώσουν στις άλλε φαρμακοβιομηχανίε, στις χώρε, στην αρχή, και μετά στι άλλε φαρμακοβιομηχανίε, ώστε να φτιαχτούν πάρα πολλά εμβόλια και να σωθεί ο λαό. Ζητάει δηλαδή από τι μεγάλε εταιρείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να σώσουν του λαού. Ότι στο μάνιουαλ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω των μεγάλων εταιρεών υπάρχει η και αγωνία για το πώ θα σωθεί ο λαό. και δεν θέλουν να κερδίσουν ή να κερδοσκοπήσουν. Πρόκειται δηλαδή η να βγάλει δισεκατομμύρια από όλο αυτό που έχει γίνει και ζητά εδώ ο πρόεδρος ενός κόμματος μιας χώρας της Ευρώπης να μην κερδίσει αυτά τα δισεκατομμύρια, να δώσει ό,τι έχει φτιάξει για να σωθεί ο κόσμος. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση άλλου τύπου. Αν ήταν μια Ευρώπη που φρόντιζε και είχε ως νούμερο ένα στόχο Την υπεράσπιση των λαών τη. Τέτοια Ευρώπη δεν υπάρχει. Αυτή η Ευρώπη φτιάχτηκε για να υπερασπίζεται τη Pfizer. Γι' αυτό γίνεται έτσι όπω γίνεται η διανομή των εμβολίων. Γι' αυτό γίνεται έτσι όπω γίνεται ε, και με την αργοπορία ή με τι ύποπτε διαδικασίε η διανομή των εμβολίων. Φρούδε ελπίδε, για άλλη μια φορά αυταπάτε, χαζομάρες, ίσα για να ακουστεί ότι ενδιαφέρεται Τάχμπι και ότι καταθέτει μια πολύ σοβαρή πρόταση. Ανοησίε στη σειρά με την Οκά. Κανονικά, γιατί όλα αυτά δεν πρόκειται. Οι εταιρείες είναι πάνω από τι ανάγκε των ανθρώπων. Το καπιταλιστικό σύστημα αυτό ακριβώ υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώ υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπερασπίσει τα συμφέροντα όχι των ανθρώπων, αλλά των εταιριών Και φαίνεται και σε αυτή την υγειονομική και πολύ κρίσιμη κρίση. Μέσα σε όλα αυτά έγινε και ένα σχηματισμό. Έχουμε καινούργια κυβέρνηση με αναπληρωτέ. Ενώ δεν θα είχαμε και σε αυτό το τομέα. Να ακούσουμε λοιπόν τη νέα σύνθεση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την απόβαση να προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης και μου ανέθεσε υπό την ιδιότητα του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου να την ανακοινώσω δημόσια. Η σύνθεση της κυβέρνησης είναι η ακόλουθη. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε Υπουργείο Οικονομικών. Τα λεφτά του Κοσμάκη. Εγώ την Υ Που πρόσεχε την Ξανθοπούλου, που μίλαγε με την διακυγιά, Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων Υπουργό Άδωνη Γιοριάδη. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργό Νίκο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη Υπουργό Μηχάλι Κσοχοίδη. Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Υπουργό Νίκος Παναγιοτόπουλο. Σε μια κυβέρνηση πάντα υπάρχουν και τα γεράκια. Υπουργείο Παιδεία και Δισκευμάτων. Του μαθήτε. Του φρόι του στρε. Υπουργό Νίκη Καραμέο. Παρέχεται δωρεάν σε κάθε μαθητή δημοτικού ένα ατομικό παγόρι. Υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αλεργασία και χαλά. Υπουργείο Υγεία. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Υπουργό Βασίλης Κικίλιας. Για τράβο ίδια! Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σκύλες της Λίστα! Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πουσί, δηλαδή τα ξερά χόρτα. Υπουργείο Εσωτερικών. Πάρε το τσεκούρι. Υπουργό Μάκης Βορύδης. Στοιχεία αναγκαστικότητας. Μάλιστα. Το λέω γλυκά. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκηση στέλει πέτσας Η κυβέρνηση δεν έχει εξαφανιστεί. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Καραμολή, καρα... Υπουργό Κώστα Καραμανλή Βεβαίω, θα επιβαζόμουν και σε λεωφορείο, θα επιβαβαζόμουν και σε σύμπομπ του μετρό. Υπουργείο Τουρισμού Πέναν, εξαρτητοποιήθηκα για να προσχωρήσω στη Νέα Δημοκρατία. Υπουργό Χάριστε ο Χάρι. Η ανάμνηση από την κρίση θα σου μιλήσει για forever. Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου Προσωπικό χρόνο βρίσκει ο νότι για τον εαυτό του. Υπουργό Παναγιώτη Μηταράκη Βρήκα ένα άδειο γραφείο με δύο φωλιά κατσαρίδε. Πυργός Αρμόδια για την ένταξη. Το μαλλί είναι. Σοφία Βούλτεψη. Ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένω. Υπουργός Επικρατείας. Ποιος, ποιος αυτός. Γιώργος Γεραπετρίτης. Εμείς όπως γνωρίζετε διακοπές δεν κάνουμε. Κανένα από δεν κάναμε διακοπέ. Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα επικοινωνία και ενημέρωση και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το βγάλει αυτό. Χρήστο Ταραντήλη. Υπίζω Κυριάκο, ψυπίζω Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλε και όλου. αλληλεγγύη συμπόνια στον συνάνθρωπό μα. Γεια σου ρε Μιτσοτάκη, γεια σου ρε να μην πεθάλει ποτέ ρε φυλάρα ποτέ ρε ποτέ. Αυτή λοιπόν η νέα κυβέρνηση, να αντιχερόμαστε ότι καλύτερο μας έχει τύχει στην πιο κρίσιμη στιγμή, ειδικά δύο-τρία πρόσωπα που είναι στις κρίσιμες θέσεις, είναι νομίζω φάρη, φωτεινή. Βλέπω εδώ μηνύματα, αλήθεια πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες να μιλήσουν με μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίου ελληνικού και να ζητήσουν τις πατέντες και να τις δώσει η εταιρεία, Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, το θεωρείται ω ρεαλιστικό και ω πρόταση να λέγεται και ω πράξη να επισυμβεί, όπω λέμε. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα και δυνατότητα. Μα έχει φτιαχτεί όλο το σύστημα για να υπάρχουν οι εταιρείε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτιάχτηκε για να υπηρετεί τι εταιρείε, τι μεγάλε και να τι κάνει ακόμη μεγαλύτερε. Και με τα πλαίσια, τα νομικά και όλα τα υπόλοιπα, να οχυρώνονται αυτέ οι εταιρείε και να αποκτούν μεγαλύτερε αγορέ. Όχι μόνο τη Γερμανία που ήταν παλιά, να έχει μια ευρύτερη αγορά 300-500 εκατομμύριων. Και αυτέ οι εταιρείε οι μεγάλε που έχουν υπαλλήλου, του πρωθυπουργού των χωρών, του επιτρόπους τη Κομισιόν, αυτέ οι εταιρείε θα δώσουν πατέντες, θα εκχωρήσουν κέρδη, έτσι αμαχητή για να σώσουν την υγεία του κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά. Α, καλά, ο άλλο το είπε για δουλειά. Ο Τσίπρας έπρεπε κάτι να πει να καταθέσει για να φανεί και. Ότι ενδιαφέρεται. Αλλά υπάρχουν ψηφοφόροι από κάτω, βλέπω, που τα πιστεύουν αυτά. Επειδή και πριν 5-6 χρόνια χορεύαν οι αγορές στους ρυθμούς με τα νταούλια που θα χορεύαμε εδώ, έλεγα μπας και είχε μπει λίγο μυαλό γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Ε, λαός και ευτυχώ. Λαός, τώρα, μέρος δεύτερον. Γεια σας, κύριε Παρβαγιάννη. Σας... Κύριε Βυσδέκη, πού είστε, σας είχα ότι ψοφίσατε Α πείτε καλά, για φρονιά. Νομίζω ότι τα τινάξα τα πέταλα. τι έγινε, Εγώ τώρα πριν μισή ώρα γύρισα, 7 Γενάρη, ε, πήγα στο βουλιαστικό κέντρο που φτιάξει. 7 Γενάρη. Ναι. 7 ε, Γενάρη, τώρα έχουμε 11. Ε, έχω περιδευτεί, γιατί κάτι μου κάνανε. Πήγα, έδωσα τον άπκα μου, ένα μανούλι νοσοκόμα μου, τρύπησε το μπράτσο μου, πα, έδωσα πα, πα. το εμβόλιο και είμαι μια χαρά. σα εύχομαι και σε εσά να σας πάει καλά το 2021, όπως και σε εμένα. Γεια σας. Ω, είναι καλά αυτό. Γεια, Αστρε Αποστόλη, μάγκα. Γεια σου, Γέχαρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά τώρα. Τα κεφάλια μέσα, ε, που λέμε έτσι. Ωραία, τι πήγε, ωραίε ευχέ. Κλισέ. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Ναι, εσύ δεν τι δέχε αυτέ τι ευχέ. Εμεί, όλο ευχέ σου δίνουμε. Α με μένα τώρα, δε, παιδί μου, τώρα δεν βγάζει άκρη με εμένα. Τώρα, <laughs> Εδώ είναι επίκαιρο, σα στάνω. Είμαι 15 μήνε πίσω. <laughs> Α, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Έλα, και... πλησιάζουμε. Άντε με το νέο έτο θα, θα, θα ακούσει και ελληνοφρένια updated. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Να σου πω τώρα άκουσα ότι που έπρε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 Έλα όλοι μου Έλα Έλα σου εύχομαι Εσένα και του Θήμιου Καλά χριστούγεννα. Πήκανε τώρα πήκανε Είμαστε στο νέο έτος <σχυρ> δεν, δεν, δεν, δεν, δεν Το 21 το καλό Το καλό Το black jack Ευτυχισμένος το νέο έτος θα αλλάξουν άμα φύγει αυτός θα αλλάξει Ναι, αλλάξουν. ναι, ναι, άλλη χρονιά τώρα, άλλο πράγμα ναι. Τέτοιο πράγμα δεν το έχεις να πούμε Ναι, έχω να πω στον ελληνικό λαό Εσύ ημέρα... θα πεις τον ελληνικό λαό, άσμα σκουκλίτσα μου Την ημέρα του νέου έτους μην ανοίξετε καθόλου την οθόνη και Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη, μ' αρέσει αυτό ναι, Αστεί, ο κούλη θα σα κάνει το καλύτερο ποδοαρικό. Εγώ για πάρτι μου δεν πρόκειται να ανοίξω ποτέ. Ούτε άμα το νέο έτος φέρει ελληνοφρένεια. Άμα το, θα σε βλέπω στο αυτό. Δηλαδή, τι θα, θα παρουσιαστείτε. Λέω, λέει, ούτε τότε δεν θα την ανοίξει. Άμα μπει, θα την ανοίξω. Α, τότε θα την ανοίξει. Ε, μη είδες ε, όλα σχετικά τελικά. Τι λέω τώρα, την ελληνοφρένεια δεν θα ανοίξει. Ε, πέστα τε. Αυτό ήθελα να σου πω, αποστόλμη πολλά.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 Του. μην αγχώνεσαι. Να κλάνει, να ρεύεται να τους ξεβλαχέψει γρήγορα παιδί μου. Ναι αυτό. Αυτό αν κάτι θες ένα ψαριανό. Ακριβώς. Είναι για ξεβλάχεμα. Λοιπόν εύχομαι όλα δεξιά. Μπράβο! Μπράβο! Δεν μπορώ να πω άλλο. Πολίτες, το 2021 είναι στο χέρι μας να γίνει η Χρονιά των Ελλήνων. Ο κρίκος που θα ενώνει τις νίκες των προγόνων με τις επιτυχίες των απογόνων. Για επιτυχίες απογόνων, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Είναι πάρα πολλέ. θα υπάρχει ουρά, φαντάζομαι και εσείς είστε πολλοί που θέλετε να καταθέσετε τις επιτυχίες των απογόνων. Μια επιτυχία των απογόνων είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από μόνο στην επιτυχία και απόγονος βέβαια και γόνος. Όλα μαζί. Ο Άγγελο Συρίγο είναι υφυπουργό πια. Ήταν διεθνολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου, μετά έγινε βουλευτή και τώρα είναι υφυπουργό. Αν δεν κάνω λάθο, θα του μάθουμε σιγά σιγά. Τον μπερδεύω, είναι και αναπληρωτή. Στην παιδεία, στον κρίσιμο αυτόν τομέα. Σήμερα τον είχε ο Παπαδάκη το πρωί και μιλούσανε για τα μέσα μεταφορά. Ξέρετε τι κατάσταση επικρατεί τι πρωινέ ώρε στα λεωφορεία και στο μετρό, Ο απόλυτο συνοστισμό. Να πω κάτι. Επειδή έχω εικόνα από το μετρό. Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί στο μετρό, 7 και 5, 7 και 10, Κινηθήκατε ήταν μόνο με... Κα... Κινηθήκατε με μετρό? Ε, έχω εικόνα, διότι το βλέπω πριν μπροστά μου. <laughs> ε, 7 και 5, 7 και 10 ήταν μόνο οι καθήμενοι. Δεν υπήρχε κανένας όρθιος. Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν. Τι εννοεί τώρα ο ποιητής... Πάει σε κάποιο σταθμό του μετρό, γιατί το μετρό μιλάνε, και κάθεται και βλέπει χωρί να μπαίνει μέσα, χωρί να το χρησιμοποιεί. Θα σας πούμε τι εννοεί, Το Υπουργείο Παιδεία. Μάλλον τι εννοεί, γιατί και εμεί ζοριστήκαμε λίγο. Το Υπουργείο Παιδεία είναι πάνω στο σταθμό ερατζιωτήση, δίπλα πάνω στι γραμμέ του ΙΣΑΠ. Μάλλον βλέπει το τρένο του ΙΣΑΠ να περνάει μπροστά από το Υπουργείο και κάθεται και μετράει. Δεν κάθεται στο γραφείο, κάθεται στο τζάμ και κοιτάει του. Επιβάτες μέσα και αν τηρούν τα μέτρα Μάλλον αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση αυτού του πολυπητικού Που λέει ο αρμόδιος υπουργός Σαν σήμερα το 1949 οι δυνάμεις του Δουσουέ μπαίνουν στην Άουσα Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά. έβαλανε φωτιά κάψανε την τράπεζά κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολόγια έβαλαν τα πάντζερ και τα φτώματα Έπεσαν Τα όχυρα τη νάουσα δεν υπάρχουν πια. Τα μετέτρεψαν ιαντάρτε σε ρηπία. Τα έχασε κανένα στα λυσότημα σκυλιά Που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά Ε, ε, ε όλα τα χωριά ε, ε, ε, όλα τα χωριά Εδώ είναι το μεγάλο δίλημα Χωριό ή θάλασσα Εδώ απαντάει το τραγούδι για τα χωριά Όπως ακούτε με όλα ξεκινήσαμε Είχαμε και τραγούδια Από εκείνη την πολύ ιδιαίτερη εποχή Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, πρώτη εκπομπή του 2021. Να πάνε όλα καλά, υγεία να έχουμε, όλα τα άλλα θα τα βρούμε μάλλον. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαόμου, πάει στο ακριβώς της ώρας, περίπου κάπου εκεί και θα ακολουθήσει μετά το μαγκαζίνο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώ πάλι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σα βρήκαμε. Πολύ ευχαριστητή η κυρία βεβαίως. Μεράσατε. Πολύ καλά. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Εμείς, εμείς τα βάλαμε μέσα τα παιδιά. Τα βάλαμε μέσα. Κάναμε με τους μπατσούλιδες. σουβλίσαμε κάποιους. Τους γεμίσαμε κάτι άλλους. Ε, μόνο γαλοπούλα πολύ ξενόφερτα. <laughs> Έθιμα. Εμείς τρώμε χοιρινό. Η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρο τη Δημοκρατία, κάλεσε όλου του αρχηγού των κομμάτων και πήγαν κάνα το εμβόλιο. Αυτό ο τελεοπώνη γιατί δεν το έκανε. Έχει δικό του, καλύτερο. Τι θα πάει τώρα. Να, μήπω του δώσε στου ψηφοφόρου από αυτό τα, το, που θα κάνει αυτό. Μα τι το ρεζιλίκια πράγματα θα κάνει ξένο πράγμα, έχει δικό του από την επιχείρηση. Έχει αυτό το τελεοκορονοϊόν. Ειδικά οι επαλλήλειε ομάδε βρήκαν τη λύση. Ή βιζαντινών και τελειώνειώνει το άχρο του. Είναι από το νέο? Ναι, όπως και τα προηγούμενα. Όπως και τα προηγούμενα, ε? Τελοπον, ειδικά οι διαχρονικών, το στομακικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Μνημονικών, με το εντερικό, λοιπόν, Η αυτοκατορικό φίλε και φίλοι. Αυτό δεν είναι. Αυτό το πέτω. πίνεις έτσι πόσο. Μια πίνεις. και έξω. Και μια, μια για πάντα. πάντα. Τέλος. Αποστολή Παραγγελία για το 21. Λοιπόν, όλοι μαζί πολύ δυνατά για να ξορκήσουμε το κακό, να πούμε το. Πάει ο παλιό ο χρόνο, α γιορτάσουμε, παιδιά. Κάλλη καλή... εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται να τραγουδά, καλώ, κατάλαβα. Λοιπόν, καλή χρόνια, χρονιά. Χα... Είπαμε δεν θα τραγουδά. Χρήση χρόνια». χρονιά. Αϊσυχτή από το χάμα. Λοιπόν, ακούνα χρονιάρε μέρε. Το 21, μωρό μου θα είναι χαρούμενο, ευτυχισμένο, γιατί έτσι γουστάρουμε. Α, και ένα αισιόδοξο <laughs> μήνυμα από την Κουμουνδούρου. Ανατρέχει ο Μπαλαούρας Όμω φαίνεται ότι ο ταξικό πόλεμο συνεχίζεται. Με άλλη μορφή, όπω τα λέγανε και οι παλιοί Να σου πω, η είδηση τη μέρα να πει στο γκολ το κολυτό σου επικίνδυνο που δεν του λέω χρόνια πολλά να χρυπάει τον κολό του κάτω. Χαίστηκε. Ναι, χέστηκε, χέστηκε Λοιπόν, και να του πεις ότι η είδηση τη μέρα ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Όχι ο μπαλαούρα και οι μαλακίε. Δεν του έκαθαν το σπίτι του Τσίπρα, ξεκινάνε. Και όπω λέει ο στίχο του τραγουδιού, σιγά με φοβηθώ, σιγά με κλάψει. Α το διαλώσει χρόνια πολλά Να πω και τη μεσυγκίδηση. Καλησπέρα. Γυρίσατε, πρέπει να πει τώρα. Γυρίσατε αυτό. Γυρίσατε. Γυρίσατε. Βεβαίω, καλή χρονιά. Ήρθα το 21. Ήρθα, αχ, 200 χρόνια συγκινούμε με εκείνη τη Γιάννα. Τι θα γίνει. Αυτός Εγώ ήμουν εγώ 200 χρόνια από την. Εντάξει 200 χρόνια, ε. αλλά έχουμε και τι γιορτέ στα σκαριά. Πώ τα το... πάμε γιόρταστη. Εντάξει νεκροί, αλλά τι να κάνουμε, δεν γιορτάζουμε κι άλλα. Γιατί κάποιοι αποφάσισαν, κάποιοι εννοώ, η κυβέρνηση. Αποφάσισε να πεθάνουν κάποιοι άλλοι. Ε, δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Ε, αυτό που με παρηγορεί είναι ότι ο Χρυσοχοίδη θα ενισχύσει περαιτέρω το δικαίωμα του συνέρχεστε. Και θα το προχωρήσουμε τώρα περαιτέρω και θα αλλάξουμε συνολικά όλο το δόγμα, το επιχειρησιακό τη αστυνομία, για να βοηθούμε του ανθρώπου να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται και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 Ούτε θα πρέπει να έχουν κιόλα. Ε, δεν είναι έτσι και το ξέρεις πολύ καλά. Α, μάλιστα. Ωραία μου, πάντασες σοβαρά. Μπράβο. <laughs> Έγινε, έλα για. Έλα, πε πώ τα πέρασε. Άιγα μισή μαρή. Oh, πιπέρι, η στη χρονιά είμαι ε, Πάντα ήσουν, πάντα ήσουν. Πάντα ήμουν. Τώρα έχω παραγίνει το κακό μου, και εγώ δεν ελέχω, ε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά παραμένω να ξέρει Πάντα, πάντα. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή για και <laughs>